Είναι κρίνο και βγες από τη γλάστρα σου Πω πω, να γιορτάσω κι εγώ Ο Μάιο δεν είναι Μάρτιος Με ένα δαγκωμένο t-shirt Να μη σε ματιάζουν τα νησιά Η Μιτιλίνη, Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας. Στη βίλα μου στις παίτσες Σε ένα φτύργο ψηλό να διατάσεις. Πάρε τη σκούπα, φτιάξε καμιά μακαρονάδα και βγάλε το σκασμό. Για μα πέσει από τι βασιλιά μου. Μαλάκα θα πέσει στα βράχια. Αν βρεθεί μέσα στην αγκαλιά Κάβλα. Είπαμε επειδή σήμερα είναι το Αγίου Βαλεντίνου Μεγάλη γιορτή δηλαδή Είναι κάτι που το γιορτάζουμε μια φορά το χρόνο Σύμφωνα με τα Ιωθώτα Οπότε είπαμε να το γιορτάσουμε Και διαλέξαμε αυτό το τραγούδι Το οποίο το ακούσαμε τώρα Και λίγο πριν τις πρώτες δευθμίσεις Θα ακούσουμε το υπόλοιπο Γιατί στα ενδιάμεσα θα έχουμε άλλα Είπαμε να το πάμε έτσι Και διαλέξαμε διαλέξαμε αυτό το τραγούδι επειδή θέτει και ένα ερώτημα δηλαδή κάνει την διαπίστωση σ' αγαπώ σ' αγαπώ αλλά θέτει και το ερώτημα που με βάζεις αυτό ήταν λίγο εντριγκαδόρικο και είπαμε έτσι να το πάμε σήμερα χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζεται τη μέρα αυτή Ε, η πιο αστεία γιορτή παγκόσμια, καταλαβαίνουμε όλοι για εμπορικού λόγου: να τώρα φτιάχνουν κάτι τούρτε, σοκολάτα, καρδιά, τι πρωτότυπο στην τηλεόραση που βλέπω σε ένα κανάλι, λουλούδια από το πρωί, ανθοπολία να κινηθεί το πράγμα, δωράκια, δώρα, αγάπε και υποσχέσει πάρα πολλέ. Αυτά που θέλει ο άνθρωπο δηλαδή για να νομίζει ότι είναι ευτυχισμένο ή για να είναι ευτυχισμένο για κάποιε στιγμέ ή ώρες ή δεν εγώ, μέρες. Το γεγονό πάντω ερωτικό. Συνέβη χθε το βράδυ που μιλούσαν, ήταν αυτή η εκδήλωση εφημερίδα των συντακτών. Που μιλούσε ο Τεμπονέρα, η Αχτσιόγλου και ο Χριστοδουλάκη από το Πασό και εισέβαλε, μπήκε μέσα ο Κασελάκη. Ξαφνικά επήλθε η αναστάτωση, πίνανε νερό υπάνω. Σηκώθηκε ο Τεμπονέρα, τον αγνώρισε ο Κασελάκη. Του είπε Καλησπέρα Στέφανη, η Αχτσιόγλου. Γενικώ ήταν θέμα, δεν το έχουμε συνηθίσει όλο αυτό. Και έτσι όπω έγινε, θα ακούσουμε τώρα, θα ακούσουμε την εισβολή, την εισβολή. Κασελάκη. στον χώρο. Η υποδοχή που, που είχα, τι να σας πω δηλαδή. Εμείς <στολίκη> να πούμε λοιπόν... Αμίστε <στολίκη> με! <στολίκη> <στολίκη> <στολίκη> <στολίκη> <στολίκη> <στολίκη> <στολίκη> Θα ζητήσω συγγνώμη από τους τηλεθεατές Θα ζητήσουμε συγγνώμη από τους τηλεθεατές Είναι ο κύριος Σταυρόπουλος, ο Γιώργος Σταυρόπουλος Βοήθεια κυρία Τζούλια Είναι ο Γιώργος Αυτά για εσάς πρώτα Δεύτερον οι κασέτες που με απειλούν κυρία Τζούλια Να καθίσει ο κύριος Θα καθίσει. Ελένη μου λίγο με το παιδάκι σου δίπλα Συμπή συγχωρείτε κυρία Τζούλια Εμένα αυτό μου θύμισε πάντω, δηλαδή την εισβολή του Μίστερ Μπούτια στην εκπομπή τη Τζούλια Παπαδημητρίου, είχε μπει έτσι τότε, τα καλά χρόνια τηλεόραση, είχε κάνει τέτοια εισβολή και είχα παγώσει το τηλεοπτικό κοινό. Όπω πάγωσε χθε το θεατρικό κοινό που ήταν στην αίθουσα, αυτό αυτή την σκέψη. Έκανα αυτό το συνειρμό και ήθελα να του μοιραστώ μαζί σα, όπω λέμε. Βάζουμε μια τελεία τώρα σε αυτά, διότι χθε ο Καραμαλίσ, ο υπουργό. ο πρώην ε, μεταφορών υποδομών και τα υπόλοιπα, ο υπουργό που θα είναι στα Τέμπη, στο έγκλημα των Τεμπών, κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή, όπως όλοι ξέρουμε, κάποια αποσπάσματα τα μεταδώσαμε χθε. Στην πορεία όμως βγήκανε και άλλα. Θα σταθούμε σε τρει-τέσσερι στιγμές, είναι πολύ ενδεικτικές και είναι απόλυτα ελληνοφρενικές. Μία από αυτέ είναι όταν ο Κώστας Καραμαλής ε, ε, αναφέρθηκε στους συγγενείς Και του χώρισε σε δύο συγγενεί νεκρών και του χώρισε σε δύο κατηγορίε. Σε αυτού που κλαίνε βουβά, που του προτιμάει γιατί δεν θέλει να μιλάνε, και του άλλου που μιλάνε και διεκδικούν δίκιο. Και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι, γιατί κρατάνε το θέμα ψηλά και αναγκάζουν του φορεί, την πολιτεία, τη δικαιοσύνη, να λειτουργήσει όσο μπορεί να λειτουργήσει. Ακούγονται υπερβολέ. Από το στόμα μου σήμερα δεν ακούσατε υπερβολέ. Αλλά αυτέ οι υπερβολέ είναι απολύτω δικαιολογημένε όταν έχει χάσει το δικό σου άνθρωπο. Επομένω, εγώ. Ναι, έχω μιλήσει τηλεφωνικά με αρκετού ανθρώπου. Και θέλω να σα πω ότι διαπιστώνω ότι πολλού από αυτού του ανθρώπου ο πόνο του είναι βουβό. Κρατήστε το αυτό. Εγώ θα πω Ο πόνος του είναι βουβό. Και του αρέσει που είναι βουβό. Και το είπαμε ένα ύφο. Αν δείτε και το σχετικό βίντεο, ότι αυτό είναι το σωστό. Δεν είναι σωστό να βγαίνουν και να φωνάζουν. Δεν είναι σωστό να βγαίνουν και να μιλάνε. Να τοποθετούνται. Να αναδεικνύουν παραλήψεις τη πολιτεία. Να αναδεικνύουν ευθύνε. της πολιτείας να ζητάνε δίκιο που ακούστηκε συγγενείς που τους σκοτώσαν τον γιο, την κόρη, τον αδερφό, τη μητέρα να ζητάει δίκιο σε αυτή τη χώρα τελείως εκτός πλαισίου και εκτός συνηθιών και κυρίως του Κώστα Καραμαλή και το έλεγε με ένα ύφο ότι αυτή είναι οι καλοί αυτή αυτοί που κλαίνε βουβά και όχι άλλοι που κλαίνε και φωνάζουν αυτό το απόσπασμα Σχολεία σε άλλο κανάλι, ο αδερφό του Βάριου Βλάχου, νεκρό στο δυστύχημα των τεμπών, Βαγγέλη Βλάχο. Τουλάχιστον για εμά, αυτού του συγγενεί που μέχρι στιγμή δεν ήμασταν βουβοί, όπω είπε, γιατί αναφέρθηκε κάποια στιγμή σε συγγενεί με του οποίου έχει μιλήσει και είπε μάλιστα ότι ο πόνο είναι βουβό. Κάποιοι από αυτού του συγγενεί, και εγώ και πολλοί άλλοι, δεν είμαστε βουβοί τόσο ένα χρόνο σχεδόν. <Το> Και τα λέμε τα πράγματα όπω τα βλέπουμε συνεχώ και προσπαθούμε να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Και έτσι και σε πάρα πολλά σημεία έκανε μπλόφα. Πέταξε ψέματα, είπε ανακρίβειε, είπε μισέ αλήθειε. Και τελικά εστιάζουμε στο γεγονό ότι μα μιλάει για το ERTMS που ότι θα πρέπει να είναι έτοιμο το 2030. Αλλά κάποια στιγμή του ξέφυγε όταν τον κόντραδαν ότι και μόνο η φωτοσήμανση θα ήταν αρκετή, παιδιά. Mm. Αν τυχόν λειτουργούσαν τα φωτοσήματα, τα οποία είναι αυτόματα και δεν τα χειρίζεται ο σταθμάρχη, οι μηχανοδηγοί θα έβλεπαν κόκκινο αν απέναντί του θα είχαν τρένο. Και εκεί θα σταματούσαν οι δύο μηχανοδηγοί. Για τη μία πλευρά, θα βλέπουμε κόκκινο και η δύο μηχανοδική από την άλλη πλευρά και θα σταματούσαν και αυτή. Επομένως, η 7-17 και γι αυτό γίνεται όλο το μεγάλο θέμα και αυτό προσπαθεί να γλιτώσει. Θα έχει εξασφαλίσει να είναι τουλάχιστον η φωτοσήμαστη αλλά και η αντίκηση, αλλά και μόνο με τη φωτοσίμα όταν ήταν αρκετό, γιατί οι μηχανοδη δουλεύουν σωστά, παίζουν τη ζωή τους και αν έβλεπαν κόκκινο φανάρι που θα σημαίνει ότι απέναντι έχει τρένο θα σταματούσαν. Απλά πράγματα να αυτά δεν θέλω καρμαλλήσει, να βγαίνει και να λένε. αυτονόητα πράγματα ή συγγενείς, όπως εδώ ο Βαγγέλης Βλάχος που τα παρακολουθεί συνεχώς καθημερινά, κάνει και αναρτήσεις στο Twitter και έτσι ενημερωνόμαστε και όλοι εμείς. Μια ιδιαίτερη στιγμή χτες ήταν όταν ο κύριος Καραμαλή, Κώστας Καραμαλής, ήταν απέναντι από τη Μιλένα αποστολάκη Η Μιλένα αποστολάκη βουλευτήνα τη Επιτροπής, του έκανε ερωτήσεις και μάθαμε πώ ακριβώς λειτουργεί το... Το ξέρουμε, αλλά άλλη μια επιβεβαίωση πως η δική μας μπορεί να είναι και εδώ και στο κράτος αλλά και στη Hellenic Train τα ίδια άτομα να συμβουλεύουν και τον Υπουργό και τη Hellenic Train. Hellenic Train μια εταιρεία, την όπια. Σε δύο αποσπάσματα αυτό ο πολύ αποκαλεπτικός και ο πιο ελληνοφρονικός διάλογος. Πάμε τώρα στην ερώτηση του κύριου Κροκίδα. Ο κύριος Κροκίδας υπήρξε νομικός σύμβουλος του κυρίου Καραγιάννη όσο ήταν γενικός γραμματέας υποδομών και νομικός σύμβουλος του κυρίου Καραγιάννη όσο υπήρξε Υφυπουργός Υποδομών με αρμοδιότητα της υποδομής στο Υπουργείο. Βλέπω όμως ότι ο κύριος Κροκίδας ήταν και νομικός σύμβουλος της Hellenic Train. Το γνωρίζετε αυτό. Το γνώριζα. Δεν βλέπετε να υπάρχει μια μικρή σύγκρουση συμφερόντων. Σα εξήγησα και απαντώ ξανά για να είμαι ακόμα πιο ξεκάθαρο. Ο κύριο Κροκίδα ήταν νομικό σύμβουλο του Υφυπουργού Υποδομών. Το άκουσα, υποδομών, κύριε Κράμερ. Υποδομών, όχι μεταφορών. Το άκουσα, κύριε Καραμαλή. Από τη στιγμή που ο κύριο Κροκίδα δεν είχε την παραμικρή ανάμειξη σε οποιαδήποτε ζητήματα που έχουν να κάνουν με ζητήματα μεταφορών ή με ζητήματα που άπτονται τη Hellenic Train, ωραία, εγώ... ναι, θεωρώ ότι δεν υπήρχε. Κανένα συμβίβαστο. Και εν πάση περιπτώσει, ο κύριο Κροκίδα ήταν νομικό σύμβουλο του Υφυπουργού. Όχι του Υπουργού. Ναι, <Τολλοί> τότε είναι όλα καλά. Καθαρά όλα. Ο ίδιο άνθρωπο, ο ίδιο δικηγόρος ήταν και στο Υφυπουργείο. προϊστάμενος Υπουργό ήταν ο ίδιο ο Καραμαλή. Αλλά ήταν το Υποδομών. Δεν ήταν το Μεταφορών. Ενώ όλο το Υπουργείο λέγεται Μεταφορών και Υποδομών. Ήταν τελείω διαφορετικό. Δεν μπορεί να έχει σχέση ο ένα με τον άλλον. Αυτά κάνανε, αυτά κάνουνε και κατά τα άλλα δεν, όταν τους λέει κάποιο για συγκάλυψη αρχίζουν και λένε δεν είναι σωστό, θέλουμε να αρχηθεί απλή το φως έχουμε καταλάβει βέβαια τι ακριβώς θέλουν να αρχηθεί. και εδώ ο κύριος Καραμαλής επειδή ζωήθηκε, στο τέλος τέλος λέει δεν ήταν του υπουργού σύμβουλο, ήταν του υφυπουργού και επειδή κάπου εκεί πήγε να το μπαλαμουτέψει έρχεται η Μιλένα Αποστολάκη και κάνει τη σύνοψη Ο κύριος Καραγιάννης είναι συνεργάτη. Όλοι οι συνεργάτες στο Υπουργείο ήταν και παραμένουν φίλοι και Ωραία. συνεργάτες Εγώ λοιπόν ενημερώνω και τους συναδέλφους Ότι ο νομικός σύμβουλος του Υφυπουργού Είναι ταυτόχρονα νομικός σύμβουλος της Hellenic Train Μπράβο. Είναι επίσης, Παίρνει επίσης και 24.000 ευρώ Και για υπηρεσίες τις οποίες παρέχει στις οδικές συγκοινωνίες ΑΕ στην ΟΣΥ. Είναι περιζήτητος ο κύριος Κροκίδας. Εδώ βγαίνουν οι ειδήσεις, λοιπόν. Προφανώς όλα αυτά είναι γνωστά στις Διάβγες, στα κείμενα, δεν ξέρω που αλλού, αλλά ακούστηκαν στην αίθουσα της Βουλής και καταγράφονται και καλά καλή μιλένε από Στολάκη και το λέει με αυτόν τον τρόπο, τα 24.000 είναι από την άλλη εταιρεία, τρίτη εταιρεία, δεν είναι από τη Hellenic Train, δεν είναι από το... από την υπηρεσία του σύμβουλο του Υφυπουργού, που δεν έχει σχέση καμία με τον Υπουργό όπω λέει ο αυτά τα πάρα πολύ ωραία και περιμένουμε δίκιο, ψάχνουμε δίκιο και καλά κάνουν οι συγγενείς και φωνάζουν λοιπόν και καλά κάνει και ο Καραμαλής να ενεχλείται από τους συγγενείς που φωνάζουν και να προτιμά τους συγγενείς που είναι βουβοί. Μια άλλη στιγμή καλή χτες, επειδή το είδαμε μόνο και βγάζουμε τις καλές στιγμές, είναι η συζήτηση, οι ερωτήσεις μάλλον, που έθεσε ο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ προς τον Καραμαλή με θέμα την περίφημη ιδιωτικοποίηση και τις περίφημες ιδιωτικοποίησεις. Υπήρξε κύριε Καραθανασόπουλε πάντα, αν θέλετε, η πίεση της ελληνικής κυβέρνησης, της ελληνικής κυβέρνησης, για να φέρουν οι Ιταλή... Τροχαίο υλικό, καινούριο τροχαίο υλικό Θα θυμάστε την ιστορία με το λεγόμενο ασημένιο βέλος το 2017 Το οποίο έγινε απλά μια φιέστα Ανεβήκανε διάφοροι αξιωματούχοι Όταν ήχε έρθει ο σαν... κύριο Σπίρτζης Ρωτήθηκε για αυτά οπότε δεν χρειάζεται να επαγγελθεί Εμείς τι κάναμε λοιπόν Εμείς διαπιστώσαμε ότι έπρεπε να πιέσουμε τους Ιταλούς Σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν είχαμε και πολλά μαστίγια για να τους πιέσουμε. μετά από την ιδιωτικοποίηση που σας περιέγραψα, μετά από την ιδιωτικοποίηση που σας περιέγραψα, να φέρουν τρένα τα οποία ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτά που τους έδινε η ΓΕΟΣΕ. Δεν είχαμε και πολλούς τρόπους, γιατί η ιδιωτικοποίηση σημαίνει ότι φεύγει από εδώ η εξουσία και πάει εκεί, στην τάδε εταιρεία, εδώ στη Hellenic Train. Και όπως ακούσαμε λέει εδώ ο Υπουργός, τότε ήταν Υπουργός και ήταν και για τρία χρόνια πόσο ήταν, ότι δεν είχαμε και πολλές δυνατότητες να τους πούμε τι ακριβώς τρένα να φέρουν αν πρέπει να είναι ασφαλή τα τρένα, τι τρένα θα είναι αυτά, τι Και τελικά τι έκανε η Hellenic Train, έφερε κάποια τρένα, σαν να τα πήγαινε στην Ογκάντα. Και τα οποία σε ποιο ασφαλές δίκτυο θα έμπαιναν. Δί... Φέρανε τα τρένα αυτά Μη φανταστείτε ότι φέραν τρένα Τα οποία είναι τα τρένα που χρησιμοποιούν Οι ίδιοι στα δικά του δίκτια Βεβαίως δεν είναι τα ίδια το Φέρανε τρένα δωδεκαετίας Τα οποία... καλύ... έχουν αποσυρθεί από την Τα κυβλοφορία. οποία μερικά έχουν αποσυρθεί Με τα οποία μάλιστα κύριε Καραθανασόπουλε Είχαμε προβλήματα με τους παντογράφου. Αλλά εν πάση το... περιπτώσει ξέρουμε, Αυτά ήρθανε πιο. Και καταφέραμε mm -hmm. Να αυξήσουμε αν θέλετε εντός εισαγωγικών, Τη ποιότητα των υπηρεσιών που πα, πα, παρήχαμε Παρήχε η Ιταλική Εταιρεία στους επιβάτες Διότι ήταν πιο μοντέρνα τρένα από αυτά που είχαμε Και καταφέραμε να ρίξουμε τους χρόνους γύρω στα 3, 3 ώρες και 50 λεπτά Τελικά ήρθανε τρένα χωρίς το μαστίγιο γιατί ιδιωτικοποίησε αλλά έφερε κάτι σαπάκια, σαπάκια. κάτι παλιά όχι αυτά που χρησιμοποιούν στην Ιταλία που και τη Ιταλίας τα τρένα επειδή τα έχω χρησιμοποιήσει, δεν είναι όλα τέλεια αλλά αυτά που φέρανε εδώ ήταν και πιο κάτω αυτά που είχαν για απόσυρση από εκεί τα φέρανε στην Ελλάδα και καταφέραμε όπως λέει ο Καραμαλής, το έκανε και τότε με κάτι δηλώσεις να μειώσουμε το χρόνο αθήνα θεσσαλονίκη και αυτό είναι το point στ Και πολύ σωστά το ρωτάει ο Καραθανασόπουλος επέμεινε ότι ναι ήταν λίγο πιο γρήγορα αυτά τα σαπάκια τρένα που τα λέω εγώ Όμως το δίκτυο μπορούσε να σηκώσει τέτοιες ταχύτητες Άρα λοιπόν επί της για την ταχύτητα και όχι για την ασφάλεια Γιατί από τη στιγμή που δεν υπήρχαν τα, μέσα, τα, τα συστήματα ασφαλείας η ταχύτητα μπορεί να, να έχει και κίνδυνο πρόκληση ατυχήματος Όταν το δίκτυο δεν μπορεί να καλύπτει τέτοιου είδου ταχυτήτων. Δεν δώσαμε ποτέ εντολή ως Υπουργείο να ρίξουμε τους χρόνους και να βάλουμε... υπάρχουν δηλώσει σα. Βάλ... Δεν είναι ζήτημα εντολή. Υπάρχουν δηλώσει στον τύπο, υπάρχουν δηλώσει τη δημοσιότητα. Άρα δηλαδή αντί να πείτε ότι εδώ πέρα το δίκτυο έχει προβλήματα. Εσείς μιλάγατε για ένα δίκτυο οροποιώντας την κατάσταση που μπορεί να σηκώσει τρένα τύπου ασημένου βέλβιους που τρέχουμε 200 χιλιόμετρα. Θυμόσαστε εσεί να βγαίνει υπουργό και να λέει: Φέραμε ασφαλή τρένα ή έχουμε ασφαλέ τρένο ή σιδηρόδρομο. Όχι, όλοι λένε ότι είναι πιο γρήγορο και όλοι το μετράμε και τα κανάλια. Αλλά ξεκινάει από την κυβέρνηση. Και η προηγούμενη το έκανε με το ασημένιο βέλο εκείνα τα σόου, τα καραγκιουζλίκια που είχαν κάνει. Ότι έρχεται πιο γρήγορα η Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Ότι μειώνεται ο χρόνο. Εκεί δίνεται η βαρύτητα. Σε ένα δίκτυο που είναι παλιό. Σε ένα δίκτυο που δεν έχει τα βασικά λαμπάκια, τα φωτοσύματα όπω λένε για να μπορούν να επικοινωνούν. Σε ένα δίκτυο που έχει σταθμάρχε και προσωπικό που το έχει εκπαιδευ όπως το έχει εκπαιδεύσει, τους αφήνει μόνους τους και, και, και. βασικό κριτήριο και πολύ σωστά επισημαίνεται εδώ από αυτή τη συζήτηση που ακούσαμε είναι η ταχύτητα και μόνο αυτήν είχαν ως βασικό κριτήριο και όχι την ασφάλεια που θα έπρεπε να είναι και την... θα έπρεπε και οι πολίτες να την απαιτούν μέσω των διαδικασιών που απαιτούν οι πολίτε ψηφοφορίες αιτήματα κατά καιρούς συμπαράσταση σε που γίνονται για τέτοια θέματα και όλα αυτά που δεν κάνουμε. Όλοι ως πολίτες Επόμενη ερώτηση του Καραθανοσόπουλου ήταν για το μπάζωμα Για την μάλλον επιχείρηση συγκάλυψης που περιλαμβάνει Και το μπάζωμα και κάτι καταγραφικά που καταστράφηκαν Πώς εξηγείται το γεγονός κύριε Υπουργέ Ότι πολύ γρήγορα φρόντισαν να καλυφθεί ο τόπος του εγκλήματος Να αποσυρθούν τα υλικά να μπαζωθεί και να ασφαλτοστρωθεί Πριν καν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διερεύνηση. του ατυχήματο. Κύριε Καραθανασόπλο, όπω γνωρίζετε, εγώ είχα παραιτηθεί εκείνο το βράδυ. ξέρω αυτό, πώς το κρίνετε εγώ, εγώ ήρθα να μιλήσω στην Επιτροπή σας με στοιχεία. Για πράγματα που δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να έχω άποψη. Αλλά άμα θέλετε να πάω ένα βήμα παραπέρα, για να μην θεωρεί ότι θέλω να αποφύγω την απάντηση, θέλω να σας πω ότι μου φαίνεται αδιανόητο να κατηγορούμε αυτή τη στιγμή, Ότι έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση για να κρύψουμε αυτά τα στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό δηλαδή, δηλαδή είναι τυχαίο γεγονό ότι. Με αφήνετε να και... τελειώσω, σα παρακαλώ. Με αφήνετε να το πείτε ολοκληρωμένα. Είναι τυχαίο δηλαδή γεγονό ότι συγκαλύπτει και τόσο γρήγορα. Αυτό το λέτε εσεί. Το λέω αυτό σε το πέντε λέτε... μέρε. Δεν ήταν σε πέντε μέρε, ήταν ο... σε δύο εβδομάδε, από όσο έχω διαβάσει. Και δεύτερον, μα συγκράθηκαν τα οπτικά υλικά. Κυρία. Όπω σα είπε ο κύριο Στερεζάκη, αν. Δεν με απατάει η μνήμη μου. Τελικά υπάρχουν αυτά τα υλικά. Δεν ε... υπάρχουν από τι κάμερε και πάσχε ταυτόσημε. Σα αφήνω. Όχι, όχι. Όλα τα τυχεία είναι αυτά. αυτά θα τα διερευνήσει η δικαιοσύνη. Α, στο τέλο θα τα διερευνήσει η δικαιοσύνη γιατί λίγο πριν, δευτερόλεπτα πριν, λέει ότι υπάρχουν αυτά τα υλικά. Είναι τα υλικά από τι κάμερες τα οποία δεν υπάρχουν. Όπω είχε πει ο κ. Στερεζάκη πριν περίπου 1,5 μήνα. Καταρχά τα καταγραφικά στου σταθμού λειτουργούν ο εισαγγελέα. Όμω και ο ανακριτή, και υπάρχει το έγγραφο τη ανακριτική αρχή, μα τα ζήτησε ενάμιση μήνα μετά. Βάσει τη αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία που κρατάει τι καταγραφέ είναι υποχρεωμένη στι 15 μέρε να τα σβήνει. Αυτή είναι η αλήθεια και μπορείτε να τη διαπιστώσετε όποτε θέλετε. Μάλιστα, μα ζήτησε ο ανακριτή. Και δώσαμε στην ΕΥΠ τις κασέτες και τα, τους σκληρούς δίσκους, οι οποίοι είχαν σβηστεί. Μήπως μπορέσουν με ειδική επεξεργασία να αναπαράγουν το υλικό. Αυτό είναι το γεγονός. Από εκεί και πέρα δεν έχω κάτι άλλο να πω. Και κάπου εδώ τελειώνει για σήμερα η αναφορά στα όσα πολλά υπόθηκαν και πολύ σημαντικά χτες. Έχει μπαζωθεί η περιοχή, αυτό το ξέρουμε όλοι. Και έχουν καταγραφεί και τα καταγραφικά, τα αρχεία. Γιατί άργησε ο εισαγγελέα, δεν κινήθηκε εντό των ημερομηνιών που αυτά κρατούνται κτλ. κτλ. Διευθύνων σύμβουλο τότε ο κ. Στερεζάκη που τα είχε πει ε, τότε στη Βουλή. Και στέλνει μήνυμα εδώ στου στα Σταμάτησε και λέει: Είναι λογικό να υπάρχει εξεταστική επιτροπή για να δουν αν είναι ένοχο ο καραμαλή. Με αυτή τη λογική, αν μεθυσμένο πάρει ένα αυτοκίνητο και χτυπήσει κάποιον, θα πρέπει πρώτα να αποφασίσει ο σύλλογο αλκοονικών αν είναι ένοχο. Ο κ. Okay, Καταλαβαίνω το παράδειγμα. Αυτή είναι η επιτροπή, έτσι είναι η διαδικασία. Το έχει πει και η κυρία Καριστιανού: Ότι αν ένα γιατρό κάνει λάθο, ο γιατρικό σύλλογο θα αποφασίσει αν είναι ένοχο ο γιατρό. Δημιουργεί διάφορα ερωτήματα και ξέρουμε περίπου όλοι τι ακριβώ θα γίνει με αυτή την επιτροπή. Θα βγουν πορίσματα, το κάθε κόμμα το δικό του και κάποιο θα θέλει κουράγιο πολύ να κάνει τη σύνθεση και να καταλάβει τι έχει γίνει. Νομίζω όλοι όμω έχουμε από πριν την απάντηση. Κακή δεν είναι αυτή η επιτροπή, γιατί βγάζει πάρα πολλά στοιχεία. Και έχουμε καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Και κάθε μέρα, απασχολεί, αναγκάζονται, αναγκάζονται και τα μεγάλα μέσα ενημέρωση να παρακολουθήσουν τα όσα βγαίνουν από αυτή την επιτροπή. Και είναι σημαντικό αυτό προσφέρει στην ενημέρωσή μα. Σίγουρα δικαιοσύνη δεν θα αποδοθεί, αλλά δεν περιμένει και κανεί να αποδοθεί δικαιοσύνη από αυτή την επιτροπή. Αλλά όμω βοηθάει πάρα πολύ και κρατάει και το θέμα ψηλά. Ένα χρόνο τώρα. Βάζουμε μια τελεία. Έχουμε και ένα κανόνα, μάλλον μετά, αν θα τον ακούσουμε. Κάτι άλλο μικρά που έλεγε εκεί, γιατί είχε και ένα ύφο. Αυτό ήταν επίση ένα ιδιαίτερο από τη χθεσινή ημέρα. Ε, με του αγρότε, υποτίθεται του έδωσε ο Μητσοτάκη αυτά που έδωσε. Οι αγρότε θα τις σκεφτούν σήμερα και θα αποφασίσουν. Ε, δεν είναι ευχαριστημένοι, γιατί να είναι άλλωστε. Κοινή όμω άποψη από σήμερα στα μέσα ενημέρωση με του υπουργού που ξεχύθηκαν από το πρωί είναι ότι δεν έχει τίποτα παραπάνω. Το είπε ο Βορύδη, το είπε ο Σκυλακάκης. Να ξέρετε, εγώ ε, έχω τύχει σε πολλέ συναντήσει αγροτών. Ήταν μία από τι πιο υποδειγματικέ συναντήσει στι οποίε έχω παρευρεθεί. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ελπίζω ότι αυτό το πνεύμα που πριτάνευσε στη συνάντηση αυτή θα είναι και το πνεύμα των αποφάσεων των αγροτών. Να μεταφέρω απλώ ότι την πλευρά τη κυβερνήσεω έχουν εξαντληθεί πια τα περιθώρια. Εξαντλούμε ειδικά στο ρεύμα ναι. κάθε δυνατότητα. Μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογο και μπορεί να δώσετε κάτι παραπάνω, ναι ή όχι. Δεν υπάρχει περαιτέρω περιθώριο. Δεν υπάρχει περιθώριο. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν ότι δόθηκε. Δόθηκε. Ενώ πάει τόσο καλά η ανάπτυξη και πάει και τόσο καλά η οικονομία, όπω μα έλεγε ο Χατζηδάκη προηγουμένω, με τριπλάσιου ρυθμού από την Ευρώπη, όμω δεν περισσεύουν για του αγρότε, για άλλε κατηγορίε. Ανάλογα τη συνθήκη και το πλαίσιο, μπορούν να δοθούν εκεί και δίνονται. Στου αγρότε που είναι στην τελευταία κάτω βαθμίδα, όχι, δεν υπάρχει, έχουν εξαντληθεί όλα τα. περιθώρια παρά την πολύ γόνιμη συνάντηση που είχαν χθε όπως είπε και ο Βορύδης σήμερα είναι μέρα των ερωτευμένων 14 Φεβρουαρίου οπότε ξεκινήσαμε εδώ με γιορτή Πρόκειται Πάμε για να ανήλικο. υποδεχτούμε τώρα την κυρία Μπακογιάννη που είναι εδώ μαζί μα. Να την καλημερίσουμε. Γεια σας κυρία Μπακογιάννη, Καλημέρας, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καταρχάς να σα ρωτήσουμε αν γιορτάζετε. Εννοείται. Εγώ γιορτάζω κάθε μέρα. Πρώτον γιατί μ' αρέσουν τα λουλούδια και δεύτερον γιατί μ' αρέσουν τα σοκολατάκια. Α, Που είναι και τα δύο, έχουν τη δυμητική του σήμερα. Σοκολατάκια. Εννοείται. να μην πιο viral πολιτικού. Από το. Με τρολάρει το πεντάχρονο. Ναι, αλήθεια. Για αυτό λοιπόν. Τι λέει, Γιαγιά, σοκολατάκια. Ναι, θέλει χιουκολατάκι, Γιαγιά. Εδώ η Ντόρα Μπαγκογιάννη τρολάρει και τον εαυτό τη, οκ, το έχει κάνει και άλλη φορά, ειδικά με τα σοκολατάκια. Αυτό το βίντεο που λέει ο Κούτρα, το βίντεο αυτό το έχει διασώσει ελληνοφρένεια. Αν δεν υπήρχε δηλαδή ελληνοφρένεια στο Sky εκείνα τα χρόνια, η τηλεοπτική ελληνοφρένεια, δεν θα είχε σωθεί το βίντεο. Γιατί τι γίνεται σε τέτοιε περιπτώσει, είχε πάει το συνεργείο στο γραφείο τη Ντόρα Μπαγκογιάννη στην Άρα για να βγάλει μια σύνδεση. Όπω κάνουν συνήθω όταν ο καλεσμένο είναι στο σπίτι του ή στο γραφείο του. Στην αρχή κάνουν δοκιμέ. Αφού έχει μπει η κάμερα, έχει κάτσει ο πολιτικό στο γραφείο του ε, για να μετρήσουν την, την ένταση στη φωνή, για να πάρουν ήχο, όπω λέμε, του λένε πείτε κάτι κτλ. Εκεί το είναι πολύ εξοικειωμένη με τις κάμερες αφού είπε το 1, 2, 3 και διάφορα τέτοια, μετά να του μιλάει στο συνεργείο και του λέει: Έχουμε σοκολατάκια, στο δίπλα γραφείο δεν έχουμε κτλ. Αυτά τα υλικά εμεί ω τη τηλεοπτική τα παίρναμε. Πηγαίναμε κάτω στο μάστερ όπω το λέγαμε, και τα παίρναμε γιατί μα εξυπηρετούσαν. Πέραμε και από άλλου πολιτικού. Ένα αντίστοιχο έχουμε πάρει με τον Λοβέρδο που τον βάφουνε πριν βγει ο υπουργό. Τότε τι ήταν εργασία, δεν θυμάμαι. Γενικώ, κάθε μέρα τα, pool, τα περίφημα τα διαλέγαμε εμεί και τα μεταδίδαμε με διάφορου τρόπου. Έτσι σώθηκε αυτό το βίντεο, το οποίο βεβαίω έχει γίνει viral και μα έχει δώσει τα σοκολατάκια με τη γνωστή προφορά. Σήμερα όμω είναι γιορτή να κλείσουμε το τραγούδι που ξεκινήσαμε στην αρχή. Μεγάλα πουλιά τα μελισσόπουλα και τα κλωσσόπουλα Τράβα και μη σε μέλη Θάρρος η ζωή μας θέλει Και είναι πάντοτε ωραία η ελπίδα για παρέα Σούπερ σεξι Στα χρώματα της Νέας Δημοκρατίας Φτουφτούς κόρδα Και ένα γαλάζιο string όπως ο Μέγας Αλέξανδρος κάρα μου τρελαίνει σε μένα και το τσεκούρι μου Στη Μονή Καπέλο με Σε ένα δωμάτιο με την Τρόικα να κάνουμε κουαρτέτο Στη Λιβαδιά με τα Φιντάνια και τον Παπαρατσέγκο Σε ένα πύργο ψηλό να διατάξεις Το λιγουρεύεσαι. Όχι, αυτό που πιάνει είναι η Μελιτζάνα. Μην μπερδεύεσαι. Είμαι η ελπίδα σου. Πίδα. Εγώ και η κυβέρνηση των Αρίστων σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά γαμπίσια. Ευχή. Αυτή η ευχή έχει ακουστεί και άλλη φορά βέβαια με το πρώτη φορά αριστερά σε κάτι μπλόκα αγροτών όταν επί ΣΥΡΙΖΑ βγαίνανε και τότε οι αγρότες και διεκδικούσαν και τότε τα αυτονόητα Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια 211-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας radio το mail του σταθμού το βλέπω ακόμη αυτή την ώρα εδώ ο Δημήτρης Χίρικος ρυθμίζει τον ήχο πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις Έλα αποσόλοι Έλα Δυο πράγματα Τώρα απ' όλα Πάνω βλάχο Μέσα σ' ένα σ' ακόβανται Αθ Τροπί σου να μας τραγουδάς τραγούδι και να βάζεις μέσα εσχρές λέξεις τύπου Πορτοσάλτε και Άδωνη Γεωργιάδη. Μας διέληψει την ψυχολογία. Αυτό δηλαδή... είναι το θέμα τώρα με αυτούς που τραγουδάνε, ας πούμε. Τι είναι αυτά που βάζεις μέσα. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τα πράγματα, σε παρακαλώ. Μια η Πρωτοψάλτη που από το τραγούδι του Κραουνάκη έβγαλε το χοντρή αντί να βγάλει το Άδωνη. Πάμε στον Άδωνη για καφέ που πηγαίν Μια ουβλάχους ε, ε, κάπου, όπα, Μα, έτσι μαι, Να αποφασίσουμε πλέον τι είναι σχρό Έχουμε και άντερα, δεν μπορούμε Δηλαδή μας έρχεται και... Άνα ξέρω Τα πίνω όλα, τα πίνω όλα Κάποια ουίσκι και κοκακόλα Λέγεται Γεια Ποιο δυνατά μωρή Γεια σου Τσολιάμι Γεια σου Μανάρη Έτσι Τι έπαθες Έτσι δυνατά Τι έπαθες Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά τα, τα. Και το κορμί μου you Πολύ ωραία φωνή σήμερα. Κάθε μέρα έχω, εντάξει. Δεν το έχει προσέξει απλά. Μάλλον Ή έχεις γάμι, αυτό Ή έχει καιρό να δεν θα το σχολιάζω, παρακάτω. Αυτά τα δύο τώρα που βγαίνουν και τραμπουκίζουν το λαό, δεν έχουν καταλάβει. Ποια από γιατί... όλα τώρα, λίγο define. Define γιατί πολλά βγαίνουν και τραμπουκίζουν το λαό. Α, ναι, σωστά. Α, τώρα αυτά τα δύο, ξέρει που αναφέρονται σε ένα τραγούδι. Α, εκεί? με ένα mm. Το λέω Αυτά δεν είναι σάτυρα. Όταν είναι σάτυρα είναι το πρόβλημα. Δεν έχουν θέμα με τη λοιπόν, βία. Έχουν θέμα με το να του ξεφτιλίζει την εικόνα. Άμα δεν το ναι, καταλάβετε, αυτό παρακάτω δεν πάμε. Ναι, αλλά η βία όπω μα λένε τόσα χρόνια γυρνάει βία. Πρέπει να ισχύει μονομερό. Πρέπει αυτή να μα κουνάνε το δάχτυλο και να μα το λένε αυτό απειλώντα μα έμεσα. Ε, βέβαια, hallo. Και πάρα πάρα πάρα πολύ έχουμε κάνει υπομονή και σιγά σιγά να περιμένουμε και χειρότερα. Να απειλήσω κι εγώ λίγο έμεσα. Σωστό, σωστό. Και βασικά τα καλτσών μα, ε. Ναι, ναι, ναι. Να σε πάω και στο Σοβαρό, άκουσα τώρα που έλεγε ο Καραμπά, ο Κωνσταντίνο του Βασιλιά, έχω καταγωγή τι έρευνε. Επόμενα το τελευταίο καιρό για την καταγωγή μα τη έρευνα. Τώρα πλέον συχνά με την καταγωγή μα τη έρευνα, εάν τυχόν τη σιρέι δεν διορθώσουν, δεν στείλω στον κάλο στο να χρήσει τον ίδιο φυλακή από αυτό τον τύπο. Πιστεύω ότι είναι συγνώμη εγκλιματία για μένα. Απλά μην θα είναι πολύ φυλακή, και... ήρεμα με τη φυλακή. φυλακή, δηλαδή χαλαρά έτσι. Ναι, όχι, μην θα πολύ, όχι. Ναι. Να είναι λίγο, λίγο, λίγο κάτι. Θέλω να σου πω και ένα άνθρωπο ο οποίο πολιτή μου φίλη, ο αδελφό τη και. Εκοπέρο του εξαλλιώθηκε στο πρώτο, βαγόνι, έτσι και αυτό νομίζει ότι απλά να λέω ότι πλείτονται κάποιε οικογένειε. Γιατί ο ελληνικός λαός και οι ιδίωσει οικογένειε που τις έπληξε τόσο άδικα αυτή την τραγωδία... δεν πλήτουνται κάποιε οικογένειε. Κάποιε οικογένειε καταστραφται για τους ανθρώπους ανθρώπου. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πατήσουν όχι στον δρόμο γιατί νιώθουν άσχημα για όλο αυτό που συμβαίνει και έχουν ψυχολογικά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ Ω χαίρετε Χαίρετε Γέροντα oh, Την ευχή παρακαλώ Ω oh, γέροντα η ευχή Ναι μα ακούτε Ναι Ωραία Σας πέθω από καλυθέα Ωραία Λέγουμε Κοντά είμαστε. Δεν 14, 16, 16, 19, τι δεν με νοιάζει. Ναι. Μα τι Να είναι, είναι αυτέ που απειζήτησα. Τι θέλετε. Ναι. Θα ήθελα να ήμουν πέμπτη από τον Καραμαλή και να του έλεγα πόσο κολόπεδο είναι. Ε, τώρα κολόπεδο. άνθρωπο που δεν έχει ευθύνη και που παρετήθηκε. Να το πούμε κολόπεδο τώρα. Να εκτιμάμε έχει κάποια και πράγματα. Και... Όπω γνωρίζετε, παρετήθηκα από τη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών λίγε ώρε μετά το δυστύχημα. Δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή να κρυφτώ πίσω από ευθύνε άλλον. Μπράβο! Δεν παραιτήθηκε, έφυγε από υπουργός, βουλευτής, συνέχισε να είναι. Και το ξαναψηφίσανε να πω ο κόσμος, sorry κιόλας. Ναι, δυστυχώς. Σε αυτό έχει δίκιο. Αυτό που στην ουσία έλεγε το εξόδικο δεν ήταν ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Το εξώδικο έλεγε... προχωρήστε γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλειας και ολοκληρώστε την 7.17. Αυτό έλεγε το εξώδικο. Δεν ήτανε ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Το εξώδικο έλεγε προχωρήστε γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλειας. Αυτό για έναν ανακροατή που με έγραψε εδώ να βάζουμε συνέχεια καραμαλή για να του τσιτώνει τα νεύρα και να νιώθει έτσι και πιο καλά. Είναι από τη χθεσήνη... Πώ να το πούμε, είχε μπερδέψει ο Καραμαλή χθε, έλεγε μάρτυρα στου βουλευτέ που τον ρωτούσαν. Μάρτυρα ήταν ο ίδιο, κατά πολλού θα έπρεπε να είναι και κατηγορούμενο. Πού το βαραβείο Εγώ ναι. σεβάστηκα όλου του μάρτυρε, γιατί με σεβάστηκαν και αυτοί. Σεβαστήκατε μάρτυρε. Μάλλον δεν έχετε με... εικόνα το που έχετε Ακόμα έρθει. Και γιατί εσεί είστε ο μάρτυρα εδώ πέρα, εσεί εξετάζεστε. Εγώ, εγώ ποτέ δεν σήκωσα του τόνου. Οι τόνοι που δεν σηκώθηκαν λοιπόν και έλεγε «Μάρτυρες τους βουλευτές». Θα πάμε να ακούσουμε δεύτερο μέρος του λαού γιατί μετά έχουμε ένα musical θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τέσσερα τραγούδια αντιπροσωπευτικά της μέρας. Έλα που λέει. Έλα! Σε γαπάρ και χθε, αλλά ξέχασα με πίεζωμα και ξέχασα τα Απ, Να σε πήγα. Λοιπόν, άκω, αυτοί οι μαλάτι οι παπάδε να επιτρέψουν τον γάμο για να πατερτούσε μεταξύ του όλες οι αδερφέ μου στην εκκλησία. Μιλετε έτσι δεν έχουν δώσει δικαιώματα και επίση κάποιοι δικοί του λένε ότι δεν υπάρχουν καί <χει> στην εκκλησία. Άρα. Μπορώ εγώ να είμαι <χει> μέλο τη εκκλησία και να είμαι ομοφιλόφιλο. Όχι. Ναι, αλλά υπάρχει εάν, ομοφιλοφιλία εάν είστε, στην εκκλησία. Είστε, δεν υπάρχει. Ακούστε. Όχι, δεν υπάρχει. <χει> Ναι, ναι, έχουν δίκιο. Ναι, λοιπόν, άκοδο Ένα αυτό. Και δεύτερο, να πω στου μαλάκες στου εργαζόμενου και σε όλου του προλετάριου. Βρέοι, ηλίθιοι, όταν σα μειώσαν το μεροκάματο της τη σύνταξη, δεν βγήκατε να διαμαρτυρηθείτε. Δεν ασχοληθήκατε τόσο όσο με το γάμο τον ομόφυλων των ζευγαριών. Στο μη δεν είχαμε δηλαδή ραπανάκια για την όρεξη. Κατάλαβε πω μου. Κάτι κατάλαβα, ναι. Αν και δεν μ' αρέσει τα ραπανάκια. Anyway. να σου πω άμα είναι είσαι ραπανάκι. Ναι, Δεν λέγεται ραπανάκια κάπου μου τώρα Γουρούι του βαφτισμένα δραπανάκι για να σβήσει νοχτιές. Δεν μενιάζει. Είναι ο Δημοκράτε με του δικού του ομοφυλόφιλου. Μια χαρά τα πάνε, του ψεφίζουν ωραίοτατα. Με του Ειριζέου ομοφυλόφιλου έχουν ένα θεματάκι. Αυτέ είναι οι παρδαλέ που κουνιούνται, εντάξει. Αυτόν τον άνθρωπο, τον περιφερειάρχη του, το διάλογο ήταν, ο οποίο φυσικά ο καθένα θα πήγε τον κασέλακι και θα κοροϊδέψει. Τον κασέλακι είτε από εδώ είναι, είτε από εκεί, αγκάλιαζε μια κυρία που μπορεί να το στήριξε και ο Ζήριδα. Δεν αντιλέγω, για να βγει και να με βγει η άλλη. Είχε αγκαλιά του μια κυρία η οποία ήταν με περηφάνεια, έλεγε ότι είναι και η οποία άκουσε τα κλεβαστικά σχόλια χωρί να π κάτι. Εντάξει, γιατί όλοι έχουν να πάρουν από το κλεβασμό του καθελάκι. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όλες οι πλήστρε του συστήματος θα βγουν να μας πούνε για τον καθελάκι, για το βλάχο, να ξεπλύνουν, ξέρω τα πάντα. Αλλά όταν εμείς θα πάμε να πούμε κάτι για αυτούς, αμέσως τις υποκινούμε σε δία, ε. Έχουμε και εμείς λοιπόν γνώμη για όλους αυτούς. Άντε. γιατί ο σάκος να μην έχει μέσα σκατά γιατί να μην έχει μέσα γάτες όπως κάνανε παλιά ή το πολύ απλό σκουπίδια σκουπίδια, πρέπει να είναι σάκος με πτώματα ή με αλλά όποιο έχει τη μύγα ε ναι, Σε ένα σάκο. σάκο είπε ο άνθρωπος. τι είπε να πούμε, δεν κατάλαβα έλα ρε μπορώ να το σήκωσε ωραία π... <laughs> <laughs> <laughs> αλήθεια είπες ωραία π*** όχι δεν το είπα για σένα ξυγνώμη και που ενόχλησα ο oh, μούτρα Παρακαλώ. Έλα ρε φιλέ, γιατί δεν το σηκώνει γρήγορα. Το σήκωσα. Το σήκωσε, μπράβο. Κράτα το ψηλά, να έρθει να κάτσει αυτό που θα αξίσει τον πάτο του. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε ένα θετικό πρόσωπο στα δημοσιοοικονομικά, θα αξίσω τον πάτο του πολίτη. Θα σα γδάρουμε. Αγρότε, ακούστε. Αυτό δεν θα αξίσει τον πάτο του βαρελιού, θα αξίσει τον πάτο του δικό σα. Να ξέρετε ότι αυτό έχει χαρίσει στι τράπεζε μαζί με το Πασόκ 51 δισεκατομμύρια. Αυτά που λέω τι μαλακίε ότι δεν έχουν λεφτά έχουν για όπου γουστάρουνε. Γεια σα Αποστόλη. στόλο. Κι Φίλε. Τι κάνει, καλά είσαι. Καλάσ. Καλά κι καλά εγώ. Γιατί σε πήρα. Αυτό πέρα να τον πατήσω εγώ. Όχι, όχι, όχι. Mm. Για δύο λόγου βασικά σε πήρα. Ο πρώτο μου κάνει πολύ εντύπωση που άκουσα χθε στο θύμιο να μιλάει για το πορτοσάλτε με αυτά τα λόγια εμπάσει περιπτώσει εκτίμηση, γιεχνά πολύ εντύπωση με το περίμενα, δεδομένου ότι ποιο είναι ο πορτοσάλτ, έτσι όχι, το πιο συνοθύν, ο χειμώριο ξέρουμε ποιο είναι. Και το δεύτερο, με αφορμή και την όλη συζήτηση για τα ομόφυλα ζευγάρια κτλ. τη face του Κουκουέ και κτλ. Εγώ θέλω να πω ότι ο Νίκο Ο Βελόγιά έχει. Και θα μου επιτρέψει να το παραφράσω ότι τρία πράγματα ξεχωρίζει στη ζωή: Ότι είναι τα πιο σημαντικά. Το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό. Το μεγάλο είχε πει είναι να πολεμά για μια καλύτερη ζωή, μια ζωή που μπορεί και εσύ ο ίδιο να μην ζήσει. Το ωραίο είναι κάθε τι που ομορφαίνει τη ζωή. Ένα τραγούδι, ένα ποίημα, ένα λουλούδι. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη. Και αυτό νομίζω είναι και η ουσία. Ο κομμουνιστή και είσαι αγάπη από πάνω μέχρι κάτω. Ακόμα και αν κάνει κάποιε λάθο αποφάσει, ακόμα και αν τοποθετήσει λάθο σε λάθος ένα ζήτημα, ελπίζω και πιστεύω ότι. στην πορεία αυτό θα αλλάξει και θα υπάρξει διόρθωση. Για αυτήν λοιπόν να μιλήσουμε τώρα για την αγάπη, μια που είναι και μέρα των ερωτευμένων. Λέξει κλεισέ και έχουν χίλιο Και επειδή αύριο έρχεται και στη Βουλή το νομοθέτημα για την ισότητα του γάμου, το νομοφιλό ζευγαριών κτλ, κτλ., και έχει γίνει πολύ ντόρο τώρα τελευταία, θα ακούσουμε τέσσερα τραγούδια, όχι ολόκληρα, ε, να πιάσουμε τι τέσσερι βασικέ, όπω εγώ τι διαχώρησα. Κατηγορία αγάπη συναισθήματος συναισθήματος ξεκινάμε και για λόγους ποσότητας με την αγάπη άντρα προς γυναίκα. Θα πιω. aap ko to Απληθείς, μαχαίρια, η άλλη επιλογή ήταν το γλυκά πονού στο μαχαίρι αλλά με τη λιμπεράκτη το συζητούσαμε το πρωί μου λέει για αγάπη θα πεις, τι τα θες τα μαχαίρια λέω όλα έχουν μαχαίρια, ένα πόνο έχουν μέσα με διάφορους τρόπους έτσι εκφράσαμε το άντρα προς γυναίκα αγάπη θα πάμε τώρα γυναίκα προς γυναίκα αγάπη με τα λόγια τη Απφούς τη λυρική ποιήτριας από την Λέσβο και τραγουδίστρια την Αλέκα κανελίδου. Απ το τριβή, κι από το χρυσά, αυτή πιο πιο πιο μουσική. Ατθίδα λέγεται, προφανώ γραμμένο από τη σαπφό για την Ατθίδα. Τώρα θα πάμε στην αγάπη άντρα προς άντρα με του στίχους του καβάφη. Γκρίζα λέγεται το τραγούδι, Η Ελευθερία Ρουβανιτάκη. Γκρίζα λέγεται, καβάφη για κάποια μάτια που τα είχε όταν ήταν μικρό, τα είδε, μάλλον δεν τα είδε ποτέ, κάνει υποθέσει και μάλιστα λέει, θα βάλουμε και αυτό το επόμενο κουπέ για τη Σμύρνη που πήγε να εργαστεί. συνεχίζει με τα μάτια μετανάστες και τα λοιπά Θα σχήμισαν τα γκρίζα μάτια και τα λοιπά και τα λοιπά Πιάσαμε τον έρωτα την αγάπη άντρα προς γυναίκα Γυναίκα προς γυναίκα Άντρα προς άντρα Τι έχει μείνει ο ανεκπλήρωτος ο έρωτας Αυτό που πέφτεις πάνω σε ένα τοίχο Και από εκεί και πέρα σε αυτό τον τείχο προβάλεις ό,τι ακριβώς θες εσύ Προσένα τώρα έχει μείνει σε μια του τραγουδιού είναι στο τρίτο κουπλέ που λέει κάτω από τη Μαρκίζα και τα υπόλοιπα είναι μια ιστορία την έχει πει ο Μάνος Ελευθεριού χωρίς πολλές λεπτομέρειες για ένα σκηνικό που κά... με κάποια συνάντηση κάτω από μια Μαρκίζα Εμμανουήλ Μπενάκη και Πανεπιστημίου όταν έβρεχε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες οπότε εγώ έτσι το εξέλαβα γι' αυτό το βάλαμε στον ανεκπλήρωτο έρωτα, δεν τα ακούσαμε ολόκληρα το έχουμε ξαναπεί, θέλουμε μουσική εκπομπή θα δούμε που θα την κάνουμε κάποια στιγμή με θέματα όμως φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού έτσι πάμε να το γιορτάσουμε σήμερα μας πάει στις διαφημίσεις, μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο τα υπόλοιπα εμεί αύριο, γεια σας Έλαγα τον μου. Δεν υπάρχει αυτό, ρε φίλε. Δεν σε πιάσω, ρε, Μη πώς... να Μην μιλά έτσι. Τι καιρό σε πάρω τη τηλέφωνο. Έλα μωρέ τώρα, κακομήρα, και εσύ. Πόσο καιρό, Πολύ καιρό, Ρε μαλάκα. Πολύ καιρό. Δε, τώρα να σου πω πολλά, αλλά θα Το σακούλι που έλεγε ο φίλητη. Εννοούσε, ρε, παιδί μου, το που κάνουμε. δύο είναι ίδιοι. Σε μια σακούλα, όχι στον που λένε που Αυτό, αυτό που δεν του ενόχλησε όμω το κοινό τσουβάλιασμα. δηλαδή, ε, αυτό το ποτοσάτε δεν τον παραξένευσε. Γιατί τον έβαλε μαζί με τον άδων από πού και ω πού. Τι δουλειά Έλα, έχει ένα δημοσιογράφο με έναν πολιτικό, α <laughs> Αμαν, το είχα στο κοριτσάκι. Παντρέφηκε την καλή τη 3 Στριλάνκα. Και επειδή με ρωτάνε πολύ μαλακό που σκη να πούμε, ξέρει ρε, μαλακό ξέρω εγώ τι γίνεται και αυτά, να μην σου πω τώρα την ιστορία πώ έχω φτάσει σε τέτοια πίπεδα, γιατί και εγώ παλιά μου να που σα ήμουνα και στρατό, καβλό. Ήθελα να πω μέσα να πάρω την πόλη και τέτοια να βούμε και στην πορεία άλλαξα. Αυτό που βλέπω, φίλε, στην κόρη μου, δηλαδή τόσο ευτυχισμένο άτομο δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Και μιλάω με την κοπέλα τη, αυτό λέω και συγκινά. Πόσο μία κορή έχει. Έχω μία κόρη και δύο γιου. Οι δύο γι είναι Ε, άνθρωποι, δημιουργικοί. Δημιουργικοί. κανονική αυτά. άνθρωποι δηλαδή, όχι τίποτα αυτά. Είναι ναι. Και καλά όλα τα άλλα. Έφυγε τώρα για Σρι Και, επιτρεπόταν να και θα μείνει εκεί, Όχι, ρε. Πήγε και ήφανε. Α, για το γάμο μόνο. Ναι, ρε. Ναι, και έπρεπε ναι, να πάνε στη Ριλάνκα για να παντρευτούν, δεν είχε πιο κοντά. Όχι, δεν τάξει, αφού γουστάρουνε. Α, γουστάρουνε. Δηλαδή, αν θέλανε, πήγανε και στην Ευρώπη, λέω τώρα. Ναι, ρε. Όπου θε, πηγαίνει να πούμε, αλλά πα εκεί πέρα, γιατί ανεβήκαν και στα δυο μέτρα. Η κόρη μου δεν τη άσχησε ποτέ και την έχει κάνει και περπατάει. Και ο ξέρε, μου λέει κοπελίτσα, αρε. Φίλε, μου λέει Είμαι τυχερή που βρήκα την Ελένη. Όταν σου λέει και την κόρη μου ρε μαλάκα σοβα, ποια Ελένη. <laughs> ε, Μα πλέον. δεν είσαι μάχημό, τα βλέπει. Στη μάχη όμω. Πουλά για το παιδί μου, θα σκεφτεί ο παπαρτίζε να πούμε. Είσαι μαλάκα. είσαι 10%. Ο... Να σου πω εγκόνια έχει από κάπου. Πώ δεν έχω ρευλάκα. Είμαι τρει φορέ τα θα αξού το έχω ξαναπεί. Ο... Έχω τρει υπέροχε εγκόνε να του δείξω φωτογραφίε, να σου φύγει το μουνίμα. Καλά δε στη στιγμή γιατί είσαι και 10 πού να πούμε πότε θα μεγαλώσουν για του μέσρε. Δηλαδή εσύ τώρα θα αναπαρακείτε, θα παραμείνει το είδο σου, δηλαδή. Δεν θα γλιτώσουμε. Φιλάράκι εννοείται, εννοείται και άμα πάρουμε και την τρέλα μου, Βάλθηκες να χαλάσει τη ράτσα. Τέλος πάντων. Ναι, καλημέρα ο Μαρκόνη είμαι. Καλημέρα κι εγώ αυτό ήθελα να πω. Καλημέρα. τόσο καλό καιρό που δεν το μαλάχα. Καλημέρα. Δηλαδή, τα χιλιάρικα μέχρι το 27 θα πάρει. Πόσο κολό! Παρ' το ο Καλογερόπουλο? Αυτό που αντιγερθιστά το Μιλτιάδη Βαρβιτσιότερη, Άιτερεξ. Δηλαδή, που στο διάλογο κοιμότανε, εξημέρωσε με τραφυλί. Καλά, αυτινού, άστο. Ω Καλογερόπουλο. Δεν... Και το είχε ξεχασμένο, δεν το είχε υπολογισμένο. Ο, ο, αυτό σου λέω τώρα, βγει ο με 41% και να βγει Να σου πω ναι, πότε ναι. έχουμε παράσταση για μαλάκα να τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, 28 με... Φλεβάρι, ξεκινάμε στο Σταυρό του Νότου, κεντρική σκηνή. Ο από Αποστόλης πάλι που θα, θα πέσει και φέτο. Επιτελικό πάτο, Τετάρτη, 28 Φλεβάρι. Κλείνω ησυχία από τώρα, μου Τσιλιά στα για κ... τα κ... πούμε τις 28 του μηνού. Τι περιμένουμε, Τι Περιμένουμε, περιμένουμε κάτι. Περιμένουμε, ρε, δεν περιμένουμε. Ρε, Α, περιμένουμε πω, το πια, το πια. Λε. Αυτό που λέμε, μην περιμένει πια. Μην, μην περιμένει πια να ξανασμίξουμε. Το πια περιμένουμε, το πια. Και την αγάπη μα να ζωντανέψουμε. Περιμένουμε το διάγγελμα του βοδαριού την Κυριακή. Να μετρήσουμε αντιδράσεις. Άντε να... μαλάκα, εγώ περιμένω πια.